Στίχη 54-62. Η άρνηση του Πέτρου. 54. Αφού δεν τον έπιασαν, τον έφεραν στην πόλη και τον έμβασαν στο σπίτι του αρχιερέως. ο Δε Πέτρος οικολούθη από μακράν. 55. Αφού δε ήναψαν φωτιάν στο μέσον τη αυλή και κάθισαν όλοι μαζί δια να ζεσταίνονται, ε το και ο Πέτρο εν μέσω αυτών. 56. Όταν δε μια νεαρά υπηρέτρια τον είδε να κάθεται κοντά ει το φω που έριπτε η φωτιά, τον παρατήρησε προσεκτικά και είπε Και αυτό ή το μαζί με τούτον που είναι μέσα δεμένο. 57. Αλοπέτρο τον ειρνήθηκε και είπε Γυναίκα δεν τον ξεύρω. 58. Και ύστερα από λίγο τον είδε κάποιο άλλο και είπε Και εσύ είσαι από αυτού. Αλοπέτρο είπε «Άνθρωπε δεν είμαι από αυτού. 59. Και αφού επέρασε περίπου μία ώρα, κάποιο με επιμονήν βεβαίωνε και έλεγεν. Αλήθεια, και αυτός το μαζί με τούτον που δικάζεται μέσα, διότι καθώ φαίνεται από την προφορά του είναι Γαλιλαίο. 60. Αλλά Πέτρος είπε: Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λέγει. Και αμέσως, ενώ ακόμη ομίλη ο Πέτρος και έλεγε τα λόγια αυτά, ελάλησε ο πετεινό. 61. Και τη στιγμήν εκείνην έστρεψεν ο Κύριος και παρατήρησε εκφραστικά τον πέτρων και να θυμήθει ο Πέτρος των λόγων του Κυρίου όπως του τον είπεν ότι δηλαδή προτού λύσει ο Πετεινός θα με αρνηθεί τρεις φορές 62. Και αφού ευγήκε ο Πέτρος έξω από την περιοχή του αρχιερατικού μεγάρου έκλαψε πικρά.